Κεφάλαιο Ιώτα, σελίδα 179, στίχη 1 έω 12, περί γάμου και διαζυγίου. 1. Και απ' εκεί σηκώθηκε ήλθενε στα σύνορα τη Ιουδαίας, όχι δια τη Αμαρία, αλλά δια του τόπου που είναι πέραν από την όχθην του Ιορδάνου ή τη δια της Περέα. Και πήγαν προ αυτόν μαζί πλήθη λαού. Και καθώ συνήθισε, πάλι είναι δίδα και 2. Και αφού τον πλησίασαν οι Φαρισαίοι, τον ρώτησαν. Εάν επιτρέπεται η σάνδρα να χωρίσει τη γυναίκα του. Του έκαμαν δε την ερώτηση να αυτήν πειράζοντα αυτόν, διανεύρουν αφορμή να τον κατηγορήσουν ότι περιόριζε την ελευθερία ανη στο ζήτημα του διαζυγίου. Τούτο δε και πλήξ του εκ του λαού θα δυσυρέστη, ίσω δε και στον ηρόδη θα τον εξέθετεν. 3. Αυτό δε απεκρίθηκε τους του είπε: Ποιαν εντολή σα έδωκε νομοϊσή περί τούτου. 4. Αυτή δε ύπον. Ο Μωυσής επέτρεψε στον τον άνδρα να γράψει έγγραφον εις το οποίο να βεβαιώνεται ότι έκαμε διαζύγιον με τη γυναίκα του και τότε να την χωρίσει. 5. Και ο Ιησούς απεκρίθηκε τους είπεν Ο Μωυσής απέβλεψε προς την σκληρότητα των καρδιών σας και την άξεστον και απολύτηστον φύσιν σας και δι' αυτό έγραψε την εντολήν αυτήν για να σας προφυλάξει από μεγαλύτερα κακά. Διότι και εισφόρων ακόμη θα είναι το δυνατόν να φτάσετε, για να απαλλαγείτε από την ανεπιθύμη των γυναίκα σα. 6. Από την αρχή τη δημιουργία όμω ο Θεό έκαμε του πρωτοπλάστους ένα άνδρα και μία γυναίκα, ώστε ούτε ανήρει η δύνατο να αποκτήσει δευτέρα σύζυγων χωρίζοντα την πρώτη, ούτε η γυνή η δύνατο να χωριστεί από τον πρώτο σύζυγό τη και να συνδεθεί με άλλον. Εάν ο δημιουργό ενομοθέτει τότε και το διαζύγιο, δεν θα δημιούργει μία μόνον, αλλά περισσότερα δια τον ένα άνδρα γυναίκα. 7. Διότι δε, ένα άνδρα και μία γυναίκα δημιούργησε εξ αρχή ο Θεός. Δι' αυτό σύμφωνα με τους λόγους της Αγίας Γραφής, θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκολληθεί στην μίαν και μόνη γυναίκα του. Είναι λοιπόν ο δεσμός των συζύγων στενότερο από τον δεσμό των τέκνων προς του γονείς». Και οι δύο σύζυγοι θα είναι από τι πρώτε στιγμέ του γάμου των Μία Σάρξ ένα σώμα. 8. ώστε ει το εξή δεν είναι πλέον δύο, όπω ήσαν πρωτήτερα, αλλά ένα σώμα. 9. Εκείνο λοιπόν που ο Θεό ίνωσεν ει ένα σώμα, ο άνθρωπο α μην το χωρίσει. 10. Και στο σπίτι πάλι τον ρώτησαν οι μαθητέ του για το αυτό ζήτημα. 11. Και είπαν ει αυτού. Εκείνος που θα γορίσει την γυναίκα του και θα έλθει γάμον με άλλη γίνεται μοιχός εις βάρος της νομίμου συζύγου του. 12. Κι αν μια γυναίκα χωρίς τον άνδρα της και έρθει γάμον με άλλον διαπράττει μοιχείαν και λέγεται Μιχαλής.